Σαν μπάντρεβαν τη θέτιδα με τον πειλέα, σηκώθηκε ο Απόλυν στο λαμπρό τραπέζι του γάμου και μακάρισε του νεονύμφου για το βλαστό που θαύγαινε από την ένωσή του. Είπε, Ποτέ αυτόν αρρώστια δεν θα αγγίξει και θα έχει μακρινή ζωή. Αυτά σαν είπε η Θέτη χάρηκε πολύ, γιατί τα λόγια του Απόλλωνος που γνώριζε από προφητείες την φάνηκαν εγγύηση για το παιδί τη. Και όταν μεγάλωνε ο Αχυλεύ και ήταν τη Θεσσαλία έπαινο η αμορφιά του, οι Θέτη του Θεού τα λόγια ενθυμούνταν. Αλλά μια μέρα ήλθαν γέροι με ειδήσει και είπαν τον σκοτωμό του Αχιλαίου στην Τρία. Κι θέτη τα πορφυρά της ρούχα Κι έβγαζε από πάνω της και ξεπετούσε στο χώμα τα βραχιόλια και τα δαχτυλίδια Κι μες στον οδυρμό της, τα παλιά θυμήθηκε και ρώτησε Τι έκανε ο σοφός απόλον; Που γύριζεν ο ποιητής που στα τραπέζια έξω έχω Που γύριζε ο προφήτης όταν τον ιό της στα πρώτα νιάτα Κι γέροι την απήντησαν Πώς. Ο Απόλον, αυτό ο ίδιο εγκατέβηκε στην Τρία και με του Τρόας σκότωσε τον Αχυλαία.